Έλα αποστολή Έλα Μαρή Βουλευτή είπε ο Άρης Ποιο Άρης, ο αρχηγός Ποιο... των ατάκτων για βιβλία πράγματα Είπε ότι είναι αριστερός, ότι πολύ νομίζουν Α, ο Άρης, αριστερός. βαθιά μέσα ένα αριστερό. Στον τρόπο που αντιλαμβάνουμε τα πράγματα χρησιμοποιώ το μαξισμός ενιολογικό εργαλείο ανάλυσης Γι' αυτό και πολλοί πιστεύουν ότι είμαι και αριστερός κατά Καλά, είναι και λογικό Και μόνο η παρέα που έχει κάνει με τον Καραμαλή Α.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 Βέβαια τώρα που το ξανασκέφτομαι για τον Άρη Έτσι όπω τον βλέπεις Λες να ένας παλιό κνίτης Αυτό λες Ναι, ε. γιατί μια η δήλωση αυτή για, το, για την αριστεροσύνη Κολλάς μαζί και τη δήλωση για την αισθητική Ε, μονόδρομος, αναγκαστικά ε. αριστερός Κνίτης, κνίτης, βέβαια, βέβαια. βέβαια Τη μόνη διαφορά που έχει ο Άρης με τους κνίτες Είναι ότι ο Άρης δεν έχει τρίχα στη μασχάλη Καλημέρα Αποστόλη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 Παρακαλώ, τον κύριο Πασόλη θα ήθελα να μιλήσω. Εγώ. Έχω μια απορία, είμαι μια, μια γιαγιά 80 χρονών. Γεια σα, γιαγιά. Θέλω, έχω μια πορεία. Τα παραμάκια που βάλαγανε για το, τον Ελίζα, τον Παπανδρέο. Μη λέτε έτσι, δεν είναι σωστό. Τι λύση τα βράγανε. Κάτι Πασόκι, τι Ελίζα. Η, η γνωστή Ελίζα ή Πασόκι. Λίχη, Πασόκι. Που παρεξηγήθηκαν α, που είδαν τον Τζολιά απ' έξω, α, γιατί α, θεώρησε α, ότι ο Τζολιά ξευτιλίζει τον Γιώργο και ξευτιλίζει και, και του ίδιου. Το ότι α, πήγαν α, εκεί α, δεν είναι ξευτείλα από μόνο του. Μάλιστα. Πώς το λέει. Έλα. Ρε να σε δομπάρει το πιπίνι τέτοια, η τέτοια ή πώς λένε ρε η σαράφου γλου. Ε όχι και πιπίνι. Αν έβλυπες το μάτι Έχουμε δει πιπίνια και πιπίνια. Με τέτοιο κρεμασμένο μάτι και πιπίνι. Να είναι πιπίνι δεν το λες. Το πιο ψευτοπι... ψευτοπιπίνι. Κάκος είτε μένω το λες. Εσύ που μιλάς με τον γιοριού για τον δουλεύει, Πες του από πού προμηθεύω τη δική του. Αυτή δεν πρέπει να πάρει με τον Βαγκόρτοπουλο. Καλό πράγμα. Κάντε από την καλαμάτα. Σέρει τι λέγανε, του έχει τι λέει ο Μαριλάκη, ότι αν έχει δίμα στο μειά, θα κάνει αυτό, θα κάνει εκεί. Το πρωτολέ μου και το λέει. Και δεν μπορώ να το πάρω εκείνη Θα κάνει εκεί, θα κάνει τάλο, στον Κοιρά, θα κάνει αυτό και θα βάλει και από την τσέπη του έτσι έλεγε στο ποπάκι. Αυτή η επίγαμα είναι το ολυμπιακό, έχει πουλήσει ακόμα και τα δοκάρια. Και χρωστάει 16 εκατομμύρια ολυμπιακό. Έτσι το μυρεά, αρέ τα όρια. Η Χρυσή Αυγή έχει κατεβάσει υποψηφίου στον Πειραιά ή δεν χρειάζεται. Ναι. Το πιο ενδιαφέρον από όλη αυτή τη φιέστα Το εξαι... πιο ωραίο φρούτο είναι το πεπώνι. Hello, μπατσιγκουρούνια δολοφόνη. <laughs> το πιο ενδιαφέρον λοιπόν από όλη αυτή τη φιέστα εχθές, Το βιβλίο, το γιοργάκι και το φωτάκι. Ήταν ο τσελιά. Αλλά γέλασα πάρα πολύ με αυτή την ξινομούρα. Γιατί είχε ξίνησε τα μούτρα τη αυτή η Σαρά. Δεν ξίνησε τα μούτρα τη καλέ, Αυτό ήταν το καλό πρόσωπο. Α, έτσι, αυτό ήταν. Ναι, ναι καλά. Δεν έχει δει είναι κανονικά. Όχι, αγόρι μου δεν παρακολουθώ εγώ. Αυτό να καταλάβει για τη Σαράφογλου mm -hmm. ήταν mm -hmm. ένα ελαφρό μηδίαμα. Κατάλαβε τώρα πώ είναι το υπόλοιπο. Να σου πω κάτι, τον ίδιο πλαστικό έχουν με την Όλγα. Καλέ, δεν τραβηγμένη αυτή. Α, δεν είναι. Α. Άμα ήταν αυτό αποτέλεσμα τραβήγματο, είναι αποτυχημένο ο χειρούργο. Γιατί τη Όλγα. Γιατί της... άμα δει το μάτι που είχε κρεμάσει και φτάσει μάγουλο, δεν το λε καλό τράβηγμα. Συγγνώμη, τη Όλγας... Είναι τώρα που χρειάζεται σαράφουγγουλ, τώρα το χρειάζεται. Τη Όλγα ο πλαστικό είναι καλύτερο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αλλά α πούμε η Όλγα που έχει καλύτερο πλαστικό, όντω. Η Όλγα δεν είναι ξινή. Η Όλγα έχει ξινήλα λόγω εγχείρησης. Δηλαδή είναι εγχ Συνισμένο λουκ. Δεν το κάνει πίτηδε, είναι γλυκιά. Ναι. Τι βάζει στην βρωμό από την Καστοριά που στο διάλογο ήταν. Τα καλωσορίζουμε! Τα καλωσορίζουμε στην Καστοριά! Την ακριτική Καστοριά μα! Μου ανεβαίνει η πίεση. Θα πάω τον κεφαλικό, θα χρειαστώ μετά αποκλειστική και ποιο θα μου την πληρώσει. Εγώ τον αυτό. Όπω αξίζει τον ηγέτη μα! Τον Γιώργο Παπανδρέου! Όπω αξίζει ένα Παπανδρέου! Όλοι εμεί τον αποθέτουμε τι ελπίδε. Μας, για μια δίκαιη κοινωνία Θα σπάσω και το δύο <σ> καθοριά <dieta> και το αναγκαλυσμό <αργασίσμα> από <σ halfway> το <αργασίσμα> Η Καστοριά είναι περήφανη Όχι δεν έλεγε έτσι ακριβώ, Το έλεγε με πιο κατηνίστικο ύφος Ε καλά τώρα το ίδιο είμαστε <σ <σ αλλά Η είδηση της ημέρα είναι ότι έχει συνείδηση σπιράκι; Σπυράκη. Αυτό ε... και ότι κοιμάται σε μαξιλάρι. Κοιμάται σε μαξιλάρι. Εγώ δεν τις το είχα. Μόνο σε μαξιλάρι δεν έχει Εγώ νόμιζα ότι αυτές οι νυχτερίδες κοιμούνται ανάποδα, κρεμασμένες από τα πόδια κάπου. Α, μπράβο. Έτσι... Όλες οι νυχτερίδες του συστήματος δεν τις είχα ότι έχουν εκεί μαξιλάρι. Ε, Για μένα αυτό ήταν η είδηση.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 Τι έχουν κάνει στα παιδιά να δουλεύουν εκεί μέσα Που μόλις γύρι, ενώ γύρισε με γέλιο Μόλις σε είδε Έχω την εντύπωση ότι αυτό το ωραίο κοριτσάκι Το πρόσωπό του έγινε σαν γκόλος Μέσα σε δύο δευτερόλεπτα. Το Τα λες και ξέρω, ο ωραίο παρακαλώ πολύ Και ξαναπέχνε το βράδυ αν μπορεί. Είχε όμοια ξινίλα να καταλάβεις Με την Άννα Μισελ Μα Δεν το θα ώρα! Είναι σαν να έχει περάσει και από τις δύο μπροστά ο ίδιο γκόμενο και δεν τους έκατσε. Και τους <σομίως> έχουν αυτή την ξυνήλα. Έλαντε. Και δεν τους κάθεται ποτέ, αυτό είναι το θέμα.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 Δεν μπορεί να τρως που πήγες σε Ευρώπες να σπουδάσουμε με τα δικά μας τα λεφτά να σώσεις τον τόνο και να μας πεις να μην τρώμε τον γόνο. Λοιπόν, θα πα έξω να πιει να ούζει σε μια ταβέρνα. Τι θα πα, τα συνηθισμένα. Ε, σου λέει έχω γόνο. <laughs> όχι, δεν το θέλω. Είναι <laughs> πολύ μικρό. Αχ, τι κρίμα το κάνει με το γονάκι. Ε, εγώ θέλω να τρώω γόνο. Να μην τρώτε και αρνί το Πάσχα. Τι είναι το αρνί ε, Δεν π... τρώμε προβατίνα. αρνί τρώμε. Μικρό είναι, κούτσικο. Άρα. Τι νομίζεις 10 κιλά, τι είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω πέστη να τρώω γόνο. Και αυτή, αφού είναι κομμουνίστρια και αφού είναι οικολόγα. Πιά καλά, η Δαμανάκη όλα αυτά. Σταμάτα θα σα ακούσει, θα σου κάνει Α ασχοληθεί πρώτα με τη γενοκτονία του λαού του Όλη τη Ευρώπη, όλου του κόσμου, και α αφήσει το γόνο. Έχει προχωρήσει, πέσει η επιστήμη. Θα ξαναφτιάξει γόνο. Ανθρώπου δεν ξαναφτιάχνει. Ε, όχι και να φάμε επιστημονικό γόνο, δεν το δέχομαι. Ναι. Κάρε, φίλε, 100 χρόνια κάνω καμάκι σε λάθο. Προσπαθεί να μου ρίξει μια ματιά, με έχει γραμμένο. Εσύ, ρε, πού βγήκε με εκείνο με εκείνη την κολοπερούκα και τέτοιο καμάκι, ρε, φίλε, πρώτη φορά έχω δει απογκόμενα. Α, άλλο λοιπόν. Τι ωραία υποδοχή ήταν αυτή που ήταν να τζολιάξει τα εθογάπ. Την αφοβέσμη και τι ελιέ όμω τη πήρε ο μπάτσο. Ναι. Τι τις έκανε. Τη πήρε το Βενιζέλο, ξέρω εγώ. Αχ. Oh. Δεν ήταν τι αυτό τί... το ωραίο. Το ωραίο ήταν που είδα μπροστά τη Μαρία τη Σαράφο. Λευθέντο είναι το ωραίο. Αυτή γιατί σε κοιτούσε να είναι το στόμα. Έτσι είναι. Α, ναι, μονίμω. Όλοι λέγαμε κοιτούσε με ξυνήλα, με έκανε μέρανε. Έτσι είναι. Έτσι Δεν ξύνησε. Είναι, είναι αυτά τα μούτρα έτσι. Τέτοια ξυνήλα, ούτε η Άννα Ούτε η Άννα Ούτε η Άννα σε μια τηλεοπτική εκπομπή δεν είναι έτσι. Ούτε, ε, ούτε, ε, ούτε η Άννα Μισελ και ούτε. Μπορεί να έχει ένα, ένα υπεροπτικό, να έχει κάτι. Την έχει βαφτίσει η βασιλιάς. Η άλλη. Έλα, ντε. Το μόνο που την έχουν βαφτίσει τη Σαράφογλου, είναι που την βαφτίσαν παρουσιάστρια. Αυτό. Από το πουθενά, και τα δύο. Ναι. Ρε φίλε. Έλα ρε, ρε φίλε. Τα κόρκο και γερετούρα. Αμέ. Δεν γαλλέζεται έτσι και κάνει, σπαγκάτω, μα... σπαγκάτω, δεν είμαι σίγουρο. Ε, προσπάθησε. Αλλά κολοτούμπα δηλαδή την έχω καλύτερη από κουβέλη καρατζαφέρη του έχω στο τσεπάκι. Για σκέψη τώρα πώς τι παλούρι θα τα βρούφι τη προσπαθώ να το αυτό που άλλη φορά. Να σου πω τώρα, το έχω δει σε κλούβα, να προσπαθούν να τα Μπράβο για τον παπατριώ, καλά του δέκαδε πίστη. Είναι καλά πίστη. Μπράβο, ρε φίλε, Ωραίος. να σου πω. Ε, δεν κάνει και κανένα γυρισματάκι, ότι πέσεις και σε κανένα κρεμπό. Κρεμπόκι, εκτό από μπαλούρδους. Α. Α. Α. Α. Mm. Το σκέφτεσαι. Πολύ. Να μιλήσω. <laughs> Μίλα, Η διέκοψε τον επειδή Είναι δυνατόν. με την Έλα. Πρέπει να σε Εγώ, Μωρή. Θέλω να πω για αυτή τη σπηράκι. Χθε το καλύτερο. Είπε ψέματα και στη μάνα τη. Και μα το είπε. Και θέλει και να την ψηφίσουμε. Καλά είναι. Συγγνώμη, η και... ειλικρίνεια είναι τεροχρονισμένη, έστω. Δεν εκτιμάται. Όχι, ο τύπο δεν Άλλαξε. Δείχνει ναι. ότι ο άνθρωπο μπορεί <χε> να αλλάξει. Αλλάζει ο άνθρωπο. Σήμερα έτσι, αλλά, αύριο αλλιώ. Γιατί όχι. Ναι, ναι. Δεν θε. Να δεν σα αρέσουν αυτά, δεν κατάλαβα. Ε, όχι. Γιατί ήθελα να πω εγώ και μου την άλλαξε τώρα την άποψη. Δεν πειράζει. <χε> καλά. Όλη Μαρία Σπυράκι, γερά, γερά, ούτε μάνα τη δεν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 Να σου πω, ε, λίγο ετερεχρονισμένα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα στην πεδούλα με το κόκκινο κραγιόν, στη σώτη 30 φίλου. Σώτη, ε, όχι και πεδούλα. Την πεδούλα. Έλα, αγάπη. Ε, όχι πεδούλα. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Πεδούλα στην περιοχή των χιλιών που βάζει το κόκκινο κραγιόν. Ακριβώ. Για να ήταν καφέ αυτό που βάζουν οι πεδούλε. Λοιπόν, εκεί θα καταλάβει την ηλικία. Θέλω να τη πω το εξή. Επειδή απάντησε έτσι ξερά, γιατί δεν θέλω να υπερασπίζομαι πρόσωπα, αλλά για το Τζίπρα απάντησε ξερά την είναι γράματο, θέλω να πω για εκείνη τουλάχθον αυτό είναι Αγενείς. Αυτοί είναι αγενής και αμόρφωτοι. Ναι, αλλά είναι εγγράμματοι. Είναι εγγράμματοι, όπως το Έλα και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω με σύγχυση πριν με τη Βρώμα Πασόγκα. Λέγει. Ζήτω στη μαλακογένα Κρήτη. Η μαλακογένα με τη λεβεδιά πάνε χέρι Έλα ρε Απόστολε Έλα Κάτσε ας σου πω λίγο τον πόνο μου Όχ Τι είμαι εγώ παιδί μου να μου πει τον πόνο σου Τα άστρα είμαι Ποιοι είναι τα άστρα πες το Στα άστρα θα πω τον πόνο μου Στα άστρα θα πω τον πόνο μου Στα άστρα θα πω τον πόνο μου Που δεν τον μαρτύρουμε Σου πόρε μαρτύρουμε Μαλκά, αποστόλη. Ντάξει, ρε, αποστολικά να σου πω. Πέτα, έκανα αίτηση για το μέρισμα αυτό που δίνουν τα 500 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, με πετάξαν έξω γιατί με φιλοξενούμενο στου γονεί μου. Ωπ, φιλοξενούμενο, τεκμαρτό. Ε, φίλε, μα δουλεύουνε αφού είμαι άνεργο. Λογικό δεν είμαι ότι είμαι φιλοξενούμενο. Λογικό είναι ότι δεν πρέπει να Όχι, πάω. Όχι, φίλε, τα... δεν είναι λογικό. Όχι. Αν είσαι άνεργο, λογικό είναι να κοιμάσαι το πεζοδρόμιο. Για κοιμήσει το πεζοδρόμιο, να σου πω πώ θα το πάρει το μέρισμα μέρισμα μέρισμα. Τ Ποια θέλει το η τι είναι το μέρισμα να το δώσουμε. Είναι 500 ευρώ πέραμε... 500 ευρώ, δεν κατάλαβα, τα έχει δουλέψει. Όχι, άνεργος είσαι. Καλά, εντάξει. Να μην κοιμάται ο Αντώνης ο Μαράς, να ξενυχτάει αυτά τα άγχη, να κοιτάει τα ταβάνια τόσα χρόνια Για να πάρει τα 500άρικα. Δεν τόσο πρόβατα είμαστε. Ναι, ναι. είναι ίδια. που απάντηση. Μια yeah, αέρα yeah, προσθέλη. Έλα. Εδώ ΑΚ, ρε φίλε. Τι γίνεται να πούμε, κυβερνάμε και δεν το ξέρουμε. Τι έγινε. Εδώ ΑΚ, αλλά κυβερνάμε και δεν το ξέρουμε. Γιατί τι έγινε. Τι ξέφτες, δεν δουλεύουν. Ναι. Λοιπόν, για έναν έκοδο δείχνουμε και χίπηδες. Mm. Πέρα από την ξέφτες. και ήταν ο πρώτο που έφαγε τρυπάκι, έλεσδι. Ποιος. Ο Αγιώργης. Δεν είδα μόνο δράκους,